Δευτέρα επιστολή προς τον αυτόν επιστολογράφων περί τις ευχής και απόκριση ερωτήσεων. «Εχάριν πολύ δια την προθυμία σου όπου έχεις να ωφελήσεις την ψυχή σου», λέγει ο γέρον Ιωσήφ. «Και εγώ διψώ να ωφελήσω των κάθε αδελφών όπου ζητεί να σωθεί». «Λοιπόν, αγαπητέ μου, και προσφυλέστατε αδελφέ άνοιξόν σου τα ότα ο προορισμός του ανθρώπου αφού εγεννήθησε αυτήν την ζωή είναι να βρει τον Θεό δεν μπορεί όμως να τον βρει εάν πρώτον δεν τον βρει ο Θεός εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα αλλά τα πάθη μας έχουν κλείσει τους ψυχικούς οφθαλμούς και δεν βλέπουμεν. όταν όμως τρέψει το ματάκι του προσιμάς, ο πολύ αγαθός μας Θεός τότε ως απούπνων ξυπνούμε και αρχίζουμε να ζητούμε την σωτηρία μας όθεν δια τον πρώτον σου ερώτημα τώρα σε είδε ο Θεός και σε εφώτισε και σε οδηγεί αυτού όπου είσαι Εργάσου, λέγε ακατάπαυστα την ευχήν με την γλώσσα και με το νουν. Όταν η γλώσσα κουράζεται ας αρχίζει ο νους και πάλιν όταν ο νους βαρύνεται η γλώσσα. Μόνον να μην πάβεις, κάμνε μετάνιες πολλές, Αγρίπνα τη νύχτα όσον μπορεί και αν ανάψει φλόγα στην καρδία σου και αγάπη προς τον Θεό και ζητήσεις ησυχία και δεν μπορείς να σταθείς τον κόσμο διότι μέσα σου ανάβει η ευχή τότε γράψε μου και εγώ να σου υπώ τι θα κάνεις εάν πάλι δεν ενεργήσει έτσι η χάρης αλλά κρατείται ο ζήλος μέχρι το να πράττεις τα σεντολάς του Κυρίου προς τον πλησίον τότε ησύχαζε όπου είσαι και καλά είσαι μη ζητής άλλο τίποτε την διαφορά των τριάκοντα εξήκοντα εκατόν θα την έβρεις όταν διαβάσεις τον ευεργετεινών θα έβρεις εκεί και άλλα πολλά αυτά γραμμένα και πολύ θα ωφεληθεί. λοιπόν απόκριση των άλλων σου ερωτήσεων η ευχή έτσι πρέπει να λέγεται με τον ενδιάθετον λόγο αλλά επειδή στην αρχήν δεν την έχει συνηθίσει ο νους, την ξεχνά. Δι' αυτό την λέγεις πότε με το στόμα και πότε με το νου. Και αυτό γίνεται μέχρις ότου την χορτάσει ο και γίνει ενέργεια. Ενέργεια λέγεται εκείνο όπου όταν λέγεις την ευχήν αισθάνεσαι μέσα σου χαρά και αγαλίαση και θέλεις διαρκώς να την λέγεις λοιπόν όταν παραλάβει ο την ευχήν και γίνει αυτή η χαρά που σου γράφω τότε θα λέγεται μέσα σου αδιαλείπτος χωρίς την βίαν την ειδική σου αυτό λέγεται αίσθηση ενέργεια επειδή η χάρη ενεργεί χωρίς την θέληση του ανθρώπου η χάρη του Θεού τρώγει, περιπατή. Κοιμάται, ξυπνά και μέσα φωνάζει διαρκώς την ευχήν και έχει ηρίνην και χαράν. Τώρα δια τα σώρα της προσευχής επειδή είσαι στον κόσμο και έχεις διάφορες μέριμνες, όποτε αν βρίσκεις καιρόν, κάμνε προσευχήν, αλλά βιάζου συνεχώς να μη αμελήσεις δια την θεωρίαν οποιοτήτης. Αυτού δύσκολον είναι διότι θέλει απόλυτον ησυχία Εις τρεις τάξεις διαιρείται η κατάσταση η πνευματική. και αναλόγως ενεργεί η χάρης κατάσταση Η μία κατάσταση λέγεται καθαρτική η οποία καθαρίζει τον άνθρωπο Αυτή τώρα εσύ όπου έχεις λέγεται χάρις καθαρτική αυτή η τον των άνθρωπων εις μετάνια. Η κάθε προθυμία στα πνευματικά όπου έχεις όλα της χάριτος είναι. Ειδικόν σου δεν είναι τίποτε. Αυτή μυστικός όλα ενεργεί. Αυτή λοιπόν η χάρης όταν βιάζεσε, παραμένει μαζί ορισμένα χρόνια. Και αν προκόψει ο άνθρωπος. Δια της νοεράς προσευχής λαμβάνει άλλην χάρην πολύ διαφορετική η πρώτη ω ύπομεν ονομάζεται αίσθηση ενέργεια και είναι αυτή η καθαρτική ότι ισθάνθη ο Ευχόμενο κίνησιν ενέργεια θεϊκήν μέσα του. η άλλη ονομάζεται φωτιστική κατά αυτήν λαμβάνει φως γνώσεως ανάγεται εις την θεωρία του Θεού όχι φώτα, όχι φαντασίες, όχι εικονισμοί, αλλά διάβγεια του νοός, καθαρότης λογισμών, βάθος ενιών. Αυτό διαναέλθει πρέπει ο ευχόμενος να έχει πολύ ησυχία και οδηγών απλανή. Και τρίτη κατάστασης, επισκίαση χάριτος, είναι μετά από αυτά η χάρης η τελειωτική όπου είναι δώρον μεγάλο. Δεν σου γράφω τώρα δι' αυτό επειδή και δεν είναι ανάγκη. Εάν όμως θέλεις να διαβάσεις περί αυτού έχω γράψει με την αγραμματοσύνη μου όταν γίνονται αυτές οι ενέργειες βιβλιαράκι χειρόγραφων πνευματοκίνητος Σάλπινγκς ζήτησε να το έβρισου. Αγόρασε και τον Άγιον Μακάριον από τον Σχοινάν, τον Αβάν Ισαάκ και πολύ θα ωφέλη Και ό,τι αλείωση συναντά, γράψε μου και εγώ σου απαντώ με προθυμίαν πολύ. Εγώ τον καιρόν τούτον όλο γράφω ει όσου αρωτούν. Εφέτο ήλθαν από την Γερμανία μόνο και μόνο να μάθουν δια την Οεράν προσευχήν. Από την Αμερική μου γράφουν με τόση προθυμία Από το Παρίσι είναι τόσοι όπου θερμός ζητούν Εμείς εδώ στα τα πόδια μας διατί Μήπως είναι σκάψιμο να φωνάζομαι διαρκώς το όνομα του Χριστού να μας ελεύσει; Τέλος επικρατεί και μία εσκοτισμένη ιδέα του πειρασμού ότι αν λέγει κανείς την ευχήν φοβείται μην πλανηθεί ενώ αυτό είναι πλάνη που λέγει όποιος θέλει ας δοκιμάσει και όταν χρονίσει η ενέργεια της ευχής θα γίνει παράδεισος μέσα του θα ελευθερωθεί από τα πάθη θα γίνει άλλος άνθρωπος αν δε είναι και στην έρημον ο ο δεν λέγονται τα καλά της ευχής.